Κι και το λέτε μαλάκα θα του μείνει και δεν θέλω ε, να το πω ε Πρέπει να το πει μαλάκα ε, το πω. Δε σου βγαίνει και κάτι άλλο θα μου πει, σωστό κι αυτό να το πω, πω, Δεν έχω απάντηση συγγνώμη Γεια σα και είπαγιάνια δύο ευχεέ. Κύριε Βυσδέκη μου πορφύριε Εσεί χρόνια... χαθήκατε, χαθήκατε. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Μακροημέρευση, μακροημέρευση εγώ, πω κάθε καλό που έχει είναι... αυτό και κακό θα φέρνει σε μα. Αυτό ναι. Να καλές με τον Κύριο ή σύντροφο, δεν ξέρω, όπως αποκαλώ, κύριο ναι, I want to thank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 και τα Αλλά είναι παλιό αυτό. Είχαν κάποια σχέση εκεί, αλλά αυτό έχει περάσει. Έχουν ταλέντα, έχουν ταλέντα. σε το τραγούδι που λέει: Περάσμενα, ξεχασμένα και τούλα. Έχουν μεγάλα ταλέντα. Έχουν κυρινάκι, Έχουν Μαρκό. Κυρανάκι, παιδί μου, τι κυρινάκι. Σιγά μην έχουν και σιρινάκι. Τα σιρινάκι δεν έχουν, αλλά έχουν κάτι πεδεραστέ το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 Δεν <Πίχρισαι> που είσαι, είσαι νέο. Ναι, να είμαστε καλά να δουλεύουμε Να πλέον φορολογίε του Μιτσοτάκουλα και των λαμόγιών που έχει εκεί μέσα. Ναι, τι να κάνουμε. Θέλει ο κ. Ή, το, ή το <συσφίλιο> προηγούμενο. <συσφίλιο> θέλει τίποτα καλύτερο. Όχι, όχι.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 Ο κοσμάκι που πεινάει αφάει σαρτινιέρε, λυπάμαι. Η ζαρτινιέρα, φίλε, θα γίνει άλλη μπάλα. Αλλά δεν μπορώ, να την τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση η ζαρτινιέρα τόσο καιρό που παραμένει άσπρη. Καλό είναι βέβαια ότι ανοίγουν δουλειέ. Να, θα είναι και στην επαγγελματική κατάρτιση στο Λίκι να το δηλώνει. Στο ΣΕΠ, φύλακα ζαρτινιέρα α πούμε. Η Κάτι. Να είδε ανοίγουν θέσει. Αστυνομία, ομάδα. Ομάδα ζα. Ζαρτινιέρα. Καλημέρα. Κρόνια πολλά. Θα μιλώστε λίγο το ραδιόφωνο μπάς συνονοηθούμε. Πολλά. Ναι, δεν παίρνεις καμπάρι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Μπάσκε, συνεννοηθούμε. Ναι, ναι, ναι, το συγκατατέβασα. Μ' αρέσει που λένε ότι δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Δεν είναι μικρή η ελευθερία που κατορθώσατε ε, ε, ε, να λέτε την αλήθεια. Όχι, δεν είναι και λίγο. Όχι, για, μας, για μένα που στα, είμαι 84ο και παρακολουθώ από το 1946. 84? Δεν ο είσαι ο, ο, ]ς ο Στέλιος, έτσι Όχι από τη Ζάκη θα είμαι Από τη Ζάκηθο σου εμπερδεύω Ναι ναι ναι ναι Μπράβο τουλάχιστον υπάρχετε Και λέτε την αλήθεια Υπάρχουμε και όσο υπάρχουμε θα υπάρχουμε τώρα Εντάξει Είναι σωτήριο για μας Διότι yeah. θα παρακολουθώ τώρα τόσα χρόνια και του δύο, ειδικά τον φίλο μου και... Α, τον άλλο ποιο πω Μα αν παρακολουθείς τον ένα δεν παρακολουθείς και τον άλλο, mm -hmm. τώρα σου εντάξει. Όχι, εσένα ναι, μ' αρέσει Αλλά? τον αυτορμιτισμό σου. Αχα. Η λαϊκή εύχαρηση που λέει πάρε γέρωση, μπουλή και παιδεμένου γνώση, δεν πάει χαμένη, υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ξεχωρίσει Άλλο να τη κι άλλο να και με... Κι άλλο το γαμίσεις. Να Α, συγγνώμη, με... ναι βεβαίως, νάμουζα είναι ποιματάκι. Να είστε καλά. Γεια σου, λέει, παιδιά μου μεγάλη. Γεια σου, γεια σου. Για σου.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 Όταν δτίζουν καλώδια έχουν το σύστημα power positioning που δεν το αφήνει να χάσει ούτε μέτρο ούτε χιλιοστό από την πορεία του. Προκειμένου να έχει ακριβάστε άκρη στίματα. Οπότε πολλοί συνάδελφοί μου που είχαν το... που, που έχουν ψηφίσει το μισοτάκι. Α... Έκαθαν και ακούσαν τον πέτσα να του λέει ότι έχει παγωθεί να μην ψηφίσει ο κόσμο μιτσοτάκι. Τι ζώ. Εγώ ο κόσμο θέλει μιτσιτάκι, δεν μου πά στο διάλο. <laughs> Εσύ φαιρέσει. Άλλο τι θέλω εγώ. Κάτσε, παιδί μου επαγγελματία, σε ρωτάω. Εγώ δεν θέλω. Γιατί σου βγάζει δουλειά όμω. Α, σαν επαγγελματίας δεν θέλω. Να μην λέω μαξιλέψει. <σίλες> <σίλες> και εγώ ω επαγγελματίας δεν θέλω. Δεν πρέπει να το πω δηλαδή. Θα έχουμε και ίσα δικαιώματα τώρα, εκεί φτάσαμε. Κατάλαβα. Ε, βέβαια, επειδή έχει μικρόφωνο. Ρε, α διάλογο. το ίδιο είναι, Εμεί, αμα <σίλες> <αμαλάχι, σίλες> λίγο έτσι να σιώσει να έρθει, να πω, τα τσεπώνουμε. Άρα <σίλες> ίδια το νερό του Ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε τρελό αγόρι. Θα χαιρόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό μα, τον Κούνη μα. Έχει και γιορτή και γενέθλια. Οι καλεσμένοι θα Μαξίμου θα φάνε και φάγητο και σήμερα. Όμω θα φάνε. Και η σαμπάνια θα ρέει άφωνη. Είσαι και εσύ μαύρο χειρά καλεσμένοι στο Μαξίμου. Είσαι καλεσμένο. Πιστεύω, θα είσαι, Τώρα Τόλα μέσα εσύ. Δυστυχώ δεν είμαι. Τι να σου πω, τώρα <συμπάνε> μες, είναι κάτι είσαι... που με στεναχωρεί αυτό. Τώρα με απαγοητεύει με αυτό που μου λε. Δεν πιστεύω αν είσαι. Δεν είσαι. Δεν, είσαι. <συμπάνε> <συμπάνε> δεν είμαι. Άσε με τώρα, είμαι ασκάσο. Να σου πω, ο ανυψό τη αρκαλία. Οι σαρδινιέρε, τα οι κο... σαρδινιέρε που λέτε ότι είναι από, από λαμαρίνα. Μακάρι, και... μακάρι, και... αν μπορεί να βάλει μια σχαρίτσα πάνω να εξυπηρετηθεί και ο κόσμο. Δηλαδή θα... θα... είτε να... για κατούρημα είτε για κοψίδι θα τα χρήσουμε, να έχει μια χρησιμότητα αυτή η ιδέα. Να θα... βάλει να ψήσει Τα καφάω, τα έβαψε στην Αθήνα. Δεν κάνει και τι σαρδινιέρε κάτι να βλέπονται. Ή άσυ θα αναλάβει να ο κόσμο. Πού είσαι καλέ! Κουνά είμαι μωρέ, εδώ με επισύγκη, με την μικρή να ναμάλα. Κάμια φορά που έχω στεγνώσει ρε φίλε. Δεν έχω και τίποτα άλλο να πω. Όλοι τα ίδια και τα ίδια. Βαριέ απογοητεύεσαι, έχω πάθει και εγώ σαν διδασκαλίτσα. Ξέρει τέτοια. Τέτοια, ε? Ναι, ναι, να σου πω. Έλα. Είμαι και εγώ μαζί με το θυμίο ρε φίλε. Μα φοίνικε. Γιατί, παιδί μου, οι φοίνικε έχουν και άλλου συμβολισμού. Τι ζω, Εντραβά! Ποιου συμβολισμού, μωρέ, το πρακτικό είναι το θέμα, α πούμε. Πιο πρακτικό, παιδί μου, σου λένε έχουν συμβολισμού. Αν βάλει μπροστά και ένα πουλ Θα σκεφτεί τόσο ψητό, τόσο, τόσο βαθιά να πούμε. Εγώ έλεγα να βάζανε κανένα δεδράκι τη φωκοπή. Τι δεδράκι τη φωκοπή, Βέβαια, να... πώ θα βάλουν δέντρα τη φωκοπή. Κανένα δεδράκι τη φωκοπή να βάλει κανονικά. Τεντρίλια και... ήθελε, Ναρκωγανή. <Όχι>. Να καθόμαστε στη σειρά όλοι εμεί τα λάκια να βγούμε και να περιμένουμε το ποτήσι να το ποτήσουμε. Να κλείσουν και το θέμα αυτό. Αυτά τα δέντρα που θα υιοθετήσουμε. Ναι. Άμα λείψουμε διακοπέ, τι θα γίνει, Μπορώ να βάλω ένα αυτόματο. Μπορώ να βάλω τη Φιλιππινέζα να μου το ποτίσει. Όχι αγόρι μου θα μου πει σε μένα και θα πηγαίνω στο ποτίζο. Κανονικά, άμα είναι και καλό το τετράκι, μια χαρά θα στο προσέχω. Τσιχούλα είσαι. <σίλει> <σίλει> να σου λοιπόν, καλώ ήρθατε, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σα ξαναπάρω. Καλώ ήρθατε. Καλό χειμώνα. Α, μ' αρέσει. Μπράβο, α... ευχαριστούμε. Καλό κεράκι, ξέρει πώ είναι αυτά. Αφού είμαστε προπονημένοι, πρέπει να πούμε. έχει κάνει 20 χρόνια τώρα να πούμε. Πρόκειται να πούμε να δούμε. Τι να κάνουμε. Μαθαίνουμε. Φιλιά στα κολομέλια. Έλα, για καλό φθινόπωρο τώρα. Άντε τα κεφάλια μέσα. Καλό φθινόπωρο με κούλι, όλα καλά. Ετοιμαστείτε για δεύτερο lockdown. Make puta puta puta bella puta bella. Another one. Filia filia ella ya ella ya. hay Αγόρι μου, σε πέτυχα. Δεν έφυγε ακόμα για διακοπέ. 200... Θα φύγω. Θα φύγω. <laughs> να φύγει, αλλά να μην μα ξεχάσει. Να... να σε πάρω να κλείσουμε μαζί για σήμερα. <laughs> Αχ, θα κλείσουμε. Α... Κλείσε πάνω μου. <laughs> έτσι, παντού, παντού. <laughs> Κλείσε με παντού. Έτσι, έτσι. Να σου πω, εγώ σε έχω ξαναπέρω, έχω δυο <laughs> Δεν έχω τίποτα να σου πω για την επικαιρότητα, γιατί είμαι λίγο Εγώ ακούω ακόμα παλιά επεισόδια <laughs> Σιγά. Είχα ξεκινήσει από 55 μήνε πίσω, είμαι λίγο ανεπίκαιρο και τώρα σα έχω φτάσει στου 19. Καταλαβαίνει την πρόοδο. Πότε ξεκίνησε, και... από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησα όταν σα έκοψα από την τηλεοπτική, ξεκίνησα να ακούω τα επεισόδια από το site σα το 2011. Του 2011. Ah. Και αυτά τη Δεκέμβρη του 2018. Καταλαβαίνω ah, που το έχω κάνει. Αλλά δεν είμαι μόνο μου, έχω κι άλλη μία στην κεφαλονιά τρελή που σα ακούω, έχει γίνει λατρεία. Απ' την κεφαλονιά παιδί. είναι παιδί μου, τι θα τα κάνω εκεί. Πλέον σήμερα, Τι έγινε παιδιά, δεν το περνάτε με το μυτσοτάκι. Ωραία. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Και του πρώτη καλύτερα, σα εύχομαι. Τα περνάμε όμορφα με το μυτσοτάκι. Τα περνάμε όμορφα. Πολύ όμορφα. Όμορφα, μπράβο, μπράβο. Και σας εύχομαι και καλύτερα. Και σε εσά εύχομαι κάθε καλό. Αν κάθε καλό και να σε είστε σας... καλά, Να είναι καλά, από εδώ και από εκεί να βγαίνουν σκάνδαλα συνεχώ. Ο Τσοχατσόπουλο έχει πάει. Α, όχι, λέγεται παπά. Έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Α, όχι, ε, όχι λέγεται, παπάς, δεν δεν τον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω αυτό θέλει. Κολοτρίβεται, αλλά δεν τον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον παπά, πώ είναι τα πράγματα. Είναι καλά. Δεν εκεί πήσε δεν... στην κουμουντούρο, Εσύ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μου λε κανέναν. Δεν πιστεύω να χάλασε λίγο το κλίμα εκεί πέρα. Τη νίκη και του καλπασμού τη αριστερά. Κοίταξε να δει. Το κλίμα δεν έχει χαλάσει καθόλου. Γιατί ακόμα δόξα τω κλίμα... Θεό, δόξα. Δεν ξέρουμε Δεν φταίει ο παπάς, είναι δυνατόν να φταίει κάποιος παπάς. Παιδί μου, να τον κρεμάσουμε τον παπά. Γιατί να κρεμάσουμε τον παπά, δεν είχαμε να κρεμάσουμε που κάμησα κρεμάμε παπάδες. Ε, ναι, τι. Όχι. Τε, να μην κρεμάσουμε τον το, το, το παπά στο λιγάκι. Όχι, καλέ, πιο πολύ μπλάκα έχει έτσι. Ε, Μωρέ. Να χαρείτε κι εσεί λίγα και αριστερούιδε. Εμεί τι να χαρούμε. Εσεί να χαρείτε. Δεν Κάθε αριστερό παιδί δικό μα παράζουμε που το βλέπουμε έτσι. Κάθε. Δηλαδή. Ναι, καλά, ναι, καλά. Αφού δεν είσαστε αριστερούιδε. Άσε με ε. τώρα, είμαι πολύ στεναχωρημένο. Εσεί δεν είσαστε αριστεροί. Εσεί απλά καταφέρατε να διαβρώσετε το σύστημα από μέσα. Αυτό, αυτό, αυτό.